El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Σε ναρκοθετημένο έδαφο, έδαφος, στον ναρκοθετημένο έδαφος που με επιμέλεια προετοίμασε η απελθούσα κυβέρνηση των υποστηρικτών του Μνημονίου. Και δεν το περιμέναμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η απελθούσα, θα κάνει μια τέτοια αλήθεια. Δεν το περιμέναμε, δεν δείχνανε τέτοια εικόνα. Ο Σαμαρά και ο Βενιζέλος και όλο αυτό που μα κυβέρνησε τα προηγούμενα δυόμιση χρόνια, έτσι όπω του βλέπει, ποτέ δεν μπορεί να πει ότι αυτοί θα κάνουν κάτι κακό στην επόμενη κυβέρνηση. Ε, είπαμε να ξεκινήσουμε την προ προηγούμενη εβδομάδα, βάζαμε το εμβατήριο γιατί άρχιζε μια κρίσιμη εβδομάδα για τι διαπραγματεύσει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Μετά ήρθε η Αγία Βαρβάρα, το γυρίσαμε, βάζαμε την προσευχή γιατί η εβδομάδα ήταν επίση κρίσιμη για τι διαπραγματεύσει. Τώρα ξεκινάει επίση μια κρίσιμη εβδομάδα για τι Διαπραγματεύσει που και αυτέ είναι κρίσιμε, κατά σύμπτωση. Οπότε είπαμε να βάλουμε το τραγούδι του λαού. Βεβαίω σε άλλη γλώσσα δεν το έχουμε στα ελληνικά. Οπότε τώρα που το άκουγα, σκέφτομαι ότι μάλλον θα λειτουργήσει αυτό, αλλά θα λειτουργήσει στη Χιλή ή κάπου αλλού. Που λειτουργεί ήδη γιατί εκεί οι φοιτητέ, γιατί το δείγμα υγεία μια κοινωνία, ένα από τα δείγματα υγεία μια κοινωνία είναι τι κάνει η νεολαία. Εκεί λοιπόν στη Χιλή οι φοιτητέ εδώ και χρόνια βγαίνουν στου δρόμου, αγωνίζονται, διεκδικούν, πετυχαίνουν, δεν πετυχαίνουν, αλλά αυτό είναι. Δευτερεύουν. Τουλάχιστον υπάρχουν και το δείχνουν με τη συμπεριφορά του αυτού του τύπου την συμπεριφορά. Οπότε βάζουμε το τραγουδί του λαού, λαό Ενωμένο, ποτέ νικημένο όπω λέει στα Ισπανικά. Και ό,τι γίνει στη Χιλή, πιάνει σίγουρα. Αν πιάσει και στην Ελλάδα, κάτι καλό θα είναι. Στο κάτω-κάτω, όλα αυτά που γίνονται με τι κρίσιμε διαπραγματεύσει στι κρίσιμε εβδομάδε αφορούν έναν πολύ κρίσιμο λαό όπω είναι ο ελληνικό. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτού του τρει μήνε. Ζήτω η Ελλάδα! για πραγματεύομαστε για το λαό μας για πραγματεύομαστε για τη χώρα μας για πραγματεύομαστε όμως και για την ευρώπη οι ήλες πεθάνουν θασιρδικολογούν la patria sta, la unidad, de, nord, de azur, Για yeah, πραγματευόμαστε σκληρά αυτού του τρει μήνε. Αχ, Χριστό και Παναγία. Ούτε έναν ύπνο δεν μπορεί να κάνει σε αυτό το σπίτι. Δε στελ, στελ, αγά, αρδιέντε και μινεράλ. Ενδρά, φάλμο, στέου στral, γύριτο σε Και σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Να ο παπάς, και αυτό το τελευταίο είναι μια διαπραγματεύση και το άλλο που πάει σε φόνο τάρα σε του τηλέφωνο, δεν μπορεί να κοιμηθεί και αυτό είναι κάποια διαπραγματεύση. Είναι τύποι διαπραγματεύσεων. Τα βάζουμε όλα εδώ, τα στο τραπέζι πάνω Ωστε η κυβέρνηση που δίνει και αυτή τη δική της διαπραγμάτευση για το καλό όλων μας, για αμοιβέ, εποφελή, λύση και όλα τα υπόλοιπα, να έχει και άλλα παραδείγματα διαπραγμάτευσης. Θα το συνεχίσουμε αυτό όσο μπορούμε ακόμα. Δίνουμε ιδέες ώστε το διαπραγματευτικό σχέδιο να είναι αποδοτικό. Το διαπραγματευτικό σχέδιο της κυβέρνησή μα είναι απλά μη ρεαλιστικών στόχων και συνεχών αποτυχιών, Avanti popolo, a la risco sza, bagniera rosa, rosa, Avanti popolo, a la risco sza, bagniera rosa, triunfera. Δεν aniadnego, άλλο θα υπογράψω και αφίγω. Bagniera rosa, la triunfera. Bagniera rosa, la triunfera. Το διαπραγματευτικό σχέδιο τη κυβέρνησή to είναι to to to Μη ρεαλιστικών στόχων και συνεχών αποτυχιών διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτού του τρει μήνε. Σου είπα, δύσκολη δουλειά. Τι θα λέγε για 30.000, δεν είναι και λίγα. Θα φτιάξει όμω έτσι τη δουλειά που να φανεί ότι σου ρίχνει και αυτό. Κατάλαβε, μαύρε. Καλά, αυτό είναι άλλο λογαριασμό. 30 είπε. 30. Θα τα κάνει 40 και θα μου δω και στρατιώ μια εβδομάδα τουλάχιστον. Όριστε, άλλο ένα παράδειγμα διαπραγμάτευση. Πώ γίνεται σκληρή και γρήγορη, δεν κρατάει και τρει μήνε. Διαπραγμάτευση. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να μα λέει για το διαπραγματευτικό του σχέδιο. Κάπω έτσι τα δεν ήταν έτσι ακριβώ, δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Η ζωή έχει σημασία. Η ζωή, η ζωή που ζούμε, όχι η ζωή τη Βουλή. Η οποία η ζωή τη Βουλή, μια που το έφερε η κουβέντα, πήγε προ τα Έδωσε μια εξήγηση, γιατί αρχίζουν σιγά-σιγά, όχι μόνο η ζωή, και άλλοι, να εξηγούνε, να επεξηγούνε, να μα λένε οι με τον τρόπο του ότι δεν καταλάβουν. Δεν εννοούσαμε αυτό, εννοούσαμε κάτι άλλο που δεν σας το λέγαμε όμως τότε, αλλά έπρεπε να το είχατε καταλάβει το κάτι άλλο. Αλλά αφού δεν το καταλάβατε τότε και το πιστεύετε ακόμη και σήμερα, γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι όλο αυτό ήταν ένα σχήμα λόγου. Έχει κατεπανάληψη εξηγηθεί ότι προδήλως κάποιες εκατοντάδες νόμοι που περιέχουν εκατοντάδες χιλιάδες διατάξεις δεν καταργούνται με ένα άρθρο. Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο, είχε υποθεί, να σας θυμίσω, για να, μην, για να μην μπερδευόμαστε και για να μην παραπλανούμε και, και για να μην δημιουργούμε ε, μία αίσθηση ματέωσης υποσχέσεων ή προσδοκιών. Μη. Το με ένα άρθρο, λοιπόν, και ένα νόμο, είχε υποθεί για να καταδείξει την βαθιά αντιδημοκρατική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά το Νοέμβριο του 2012 να φέρει σε ένα άρθρο 800 σελίδες νομοθεσίας μέτρων με τη διαδικασία του κατεπίγοντος για να συζητηθεί και να ψηφιστεί σε 10 ώρες προκειμένου να προλάβουν το Eurogroup και, την, και να εξασφαλίσουν την επόμενη δόση. Το σχήμα λόγου με ένα άρθρο, με ένα νόμο <Τι> Το σχήμα λόγου Η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο <Τι> Το με ένα άρθρο λοιπόν και ένα νόμο είχε υποθεί για να καταδείξει για να καταδείξει το αυτό που έπρεπε να καταδειχθεί και όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά τα χρόνια γιατί δεν το έλεγαν, το έλεγαν για καιρό ότι με ένα άρθρο, ένα νόμο θα καταργήσουμε τα μνημόνια, θα τα σκίσουμε θα είναι μέρα μεσημέρι που έλεγε ο Στρατούλης στο Σύνταγμα και θα είναι και ο κόσμος από κάτω και θα πανηγυρίζει ήταν σχήματα λόγου, γιατί δεν μας το λέγανε τότε γιατί εμεί το είχαμε πάρει άλλοι Όπως είχαμε πάρει αλλιώς τότε τα λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου ο οποίος αγωνίζεται ακόμη και σήμερα να μας πει να αποδείξει ότι ήταν σχήμα λόγου για κάτι που ήθελε άλλο να πει. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε τώρα τα σχήματα λόγου και για αυτό που είχε πει ο Τσίπρας πολύ πρόσφατα. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση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 Βανδιέλα Ρώσα, Βανδιέλα Ρώσα Ναι, αλλά όρφε ένας μνημονίακος νόμος, ένας νόμος για τον οποίο κατηγορήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση και τον πλήρωσε Και στις δεσμεύσεις μας είναι η κατάργησή αυτο... του Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε Να περιμένετε να το δείτε Βαντιπόπολο, Αλλάριστόρσα, Βανδιέλα Ρώσα, Τριομφέρα αλλά δεν το βλέπουμε Να περιμένετε να το δείτε Θα δούμε το φως μας κάποια στιγμή όταν καταργηθεί ο ΕΜΦ, αν όχι αυτή τη χρονιά, την επόμενη όπως έχουν πει ή αν προκύψει κάτι άλλο κάποια στιγμή. Θα το δούμε εν πάση περιπτώσει όταν έρθει η ώρα. Έτσι λοιπόν με έναν νόμο όλο αυτό ήταν ένα σχήμα λόγου πάρα πολύ ωραίο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλα έδωσε συνέντευξη χθε στον Τάκη Χατζή στον Sky το πρωί, είπε διάφορα, είπε το σχήμα λόγου που ακούσαμε. Ε, κάποια στιγμή έρθε η και στο βενζινάδικο, ε, το είπε και τα δικά της, ε, δεν, ήθελε να, δεν, είχε πρόβλημα, δεν είχε πρόβλημα να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα και για κάθε θέμα, αλλά όπως είπε η ίδια δεν θέλει να τοποθετηθεί, ενώ δεν είχε πρόβλημα να τοποθετηθεί. Έχετε ανοίξει πολλούς φακέλους να, εκεί στη Βουλή Κάθε φορά που ανοίγω κάτι ε, υπάρχει και ένα λάστιχο που σκάει σε βενζινάδικο Ξέρετε <laughs> <laughs> Τώρα μην το πιάσετε το βενζινάδικο δεν ήθελα να το αποφύγω Θα μας πείτε Εγώ όμως Εγώ δεν και... θέλω τίποτα να αποφύγω γιατί δεν έχω και τίποτα να φοβηθώ Θα μας πείτε Χατζή. και για αυτό και για το βενζινάδικο και Όχι, για τη δεν χρυσή δεν θα σας πω αυγή. για το βενζινάδικο θα σα πω Θα Εγώ δεν και... θέλω τίποτα να αποφύγω ωραία. γιατί δεν έχω και τίποτα να φοβηθώ. Θα μα πείτε Πατζή. και γι' αυτό και το Βενζινάδικο και τον Χρυσάδη. Δεν σα πω για τον Βενζινάδικο, θα σα πω για την ουσία. Εσείς. Δεν θέλω να αποφύγω, δεν έχω να αποφύγω τίποτα, αλλά δεν θα σα πω για αυτό, θα σα πω για την ουσία γιατί στη συγκεκριμένη φάση η ουσία είναι κάτι διαφορετικό και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λένε στι συνεντεύξεις οι. Η... Πόλιτικοι, βάζουμε τέτοια τραγούδια από την αρχή, γιατί έχουμε στο νου μα τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Τον είδαμε στο Economy, στο συνέδριο προχτέ, να κάθεται εκεί, υπουργό βεβαίω τη κυβέρνηση και μάλιστα με οικονομικέ αρμοδιότητε, την ενέργεια και όλα αυτά που είναι τόσο τη μόδα, τόσο κρίσιμα για την εποχή μα. Εκεί λοιπόν ο Παναγιώτη Λαφαζάνης Γι' αυτό ακούμε τα τραγούδια. Θέλω να τα έχετε στο νου όπω θα το ακούσουμε τώρα το συγκεκριμένο απόσπασμα μίλησε για τον ανταγωνισμό τον υγιή όμως όχι τον άλλον τον κακό. Η πολιτική της κυβέρνησής μας είναι υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών υπέρ ενός υγιού, υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών υπέρ ενός υγιού, και ελεύθερου ανταγωνισμού. υπέρ ενός υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Όταν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, με ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, το μέλλον σου, το μέλλον σου είναι καταστροφικό. Αυτό που ζεις και τώρα. Αυτό το τελευταίο είναι παλιό και είναι στα πλαίσια της δικής μας εμπάθειας. Το άλλο όμως είναι κανονικό και μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλουμε τώρα εδώ, με, με φόντο και με βάση πάντα αυτά τα τραγούδια που ακούμε σε διάφορες εκτελέσεις, ε, να δοθούν από κάποιον αριστερό εννοείται οι διαφορές του υγιούς ανταγωνισμού από τον σκέτο ανταγωνισμό. Η από τον ασθενή ή άρρωστο ανταγωνισμό, ή τον μη υγιή ανταγωνισμό, εν Θα ήταν καλό τώρα που η αριστερά υιοθετεί, και μάλιστα η πλατφόρμα η αριστερή, πάνω για τι Λαφαζάνε, υιοθετεί ε, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τον υγιή ανταγωνισμό, και τι ελεύθερε αγορέ και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε τι διαφορέ για να ξέρουμε πώ ακριβώ θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, τώρα που βάζουμε πολύ έντονα τι κόκκινε γραμμέ μα στο κλίσιμο τη διαπραγμάτευση. Ποτέ δεν είχαμε πει ότι θα καταργηθεί με ένα νόμο ε, το μνημόνιο. Όχι. Η ζωή το είπε ω σχήμα λόγου. Έρχεται όμω τώρα ο Υπουργό, σήμερα το πρωί, τώρα ο Κατρούγκαλο, να λέει αυτό που σα είπα πριν. Εμεί δεν κάνουμε ό,τι λένε τα μνημόνια. Στον ιδιωτικό τομέα. Θα τα καταργούσατε τα μνημόνια, με ένα νόμο. Στον ιδιωτικό τόσο. τομέα τα μνημόνια. Κύριε Κατρούγκαλε, θα τα καταργούσατε με ένα νόμο. Όχι βέβαια. Σχημα λόγου. Όχι βέβαια. βέβαια. Ακριβώ γιατί τα μνημόνια είναι τόσο πολυπλόκαμα. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να καταργηθούν με ένα νόμο για τον απλό λόγο ότι όταν καταργούμε κάτι πρέπει να βάλουμε κάτι άλλο στη θέση του. Για πραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες. Αυτό το, το, το, το πρόφιτερόλ πόσο κάνεις? Εφτάραχμές κύριε. Εφτάραχμές. Εφτάραχμές. Είναι βλέπετε γλυκοσπέσιελ είναι μάλιστα δεν είναι <κυρίζει> <κυρίζει> <πώς το σπέσι. σπάτισμα> Μάλιστα Α, Για σκληρά αυτούς τους τρεις μήνες μου, ε... ένα <σπάτισμα> Ξεκίνησε εδώ η διαπραγμάτευση Από το προφιτερόλ πήγε στι Και κατέληξε στο βραστό Είναι και αυτό μια διαπραγμάτευση Επειδή δεν κράτησε κομβικό θέμα. Του τι γλυκό να φά. Ήταν για άλλα θέματα. Ε, δίνουμε παραδείγματα, δίνουμε προτάσει, δίνουμε διεξόδου. Μπορεί κάποιο να το δει και έτσι. Και θαυμάζουμε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη που είναι υπέρ του υγιού. Του υγιού όμω το τόνισε ανταγωνισμού, όχι του άλλου. Γιατί χρειαζόταν αυτό το ξεκαθάρισμα ε, σήμερα 18 Μαου. Ελληνοφρένεια, σήμερα 18 Μαου, όπω κάθε μέρα. Μία με δύο από το Real. 2,11200, 8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Μπορείτε να στείλετε όμω και SMS. Γράφοντα real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή το στέλνετε όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr Κατέρινα Βουτσάρι θυμίζει τον ήχο. Όπως ακούσατε πριν όπου υπήρχε η λέξη κομμουνισμό βάζαμε ένα μπιπ γιατί δεν είναι τώρα εποχές και μέρες να ακούγονται αυτά για να, μην, για να υπάρχει μια σύμπνια μεταξύ αυτών που λένε τα κυβερνητικά στελέχη σήμερα είχαμε μόνο τέτοια, δεν έχουμε δεξιούς όχι, είχαμε μόνο τέτοια ε, οπότε δεν κόλλαγε η λέξη κομμουνισμό έρχεται όμως τώρα το τραγούδι, τραγουδισμένο από τους φίλους του Αλέξη αλλά και από τον ίδιο τον Αλέξη κάποια στιγμή στην Ιταλία όπου δεν βάλαν οι ίδιοι κομμουνισμό το διόρθωσαν και το έκαναν σοσιαλισμό Angiel Rosa triunfera Angiel Rosa triunfera Elino Socialismo i e Libertad. Venceremos! Hasta la victoria siempre! <laughs> Hasta la victoria siempre. <laughs> <laughs> παιδιά. Ε, θα σκεφτούμε. Άστα τη Γελάσαμε σ'αυτήν παιδιά. αγωνία. Τα γυρνάμε πίσω. Τα γυρνάμε πίσω. Τα γυρνάμε πίσω. Τα γυρνάμε πίσω. Τα γυρνάμε por patera spaterra che cara inna nazione tutta lei mani corpo di lana via υπάρχει ένα μείζον ηθικό θα έλεγα ζήτημα η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία η προϋπόθεση για να κλείσει είναι να εξεθοριάζουν οι κόκκινε γραμμέ τη. Μπράβο Να άλλη μια προϋπόθεση, θα δούμε αν θα τηρηθεί ε, Με ο βαρουφάκη θα είναι σήμερα το βράδυ στον Νικό, στον Νικό Θα πει εκεί αυτά που θα ρωτηθεί, φαντάζομαι θα είναι και κόσμο, τα γνωστά, αυτά που ξέρουμε και περιμένουμε να δούμε τι για απαντήσει σε αυτή την πολύ κρίσιμη εβδομάδα θα δώσει. Το μαθαίνει ο Αυτιά προχθέ, ότι θα βγει στο Χατζη Έχει εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Κάτι ήθελε να κάνει και ο ίδιο με τον Βαρουφάκη. Πάει και τη στείνει ο ρεπόρτερ έξω από το σπίτι του Βαρουφάκη, το καινούριο εκεί στη Μαβίλη. Περίμενε, περίμενε μερόνυχτα, μερόνυχτα και κάποια στιγμή έγινε το θαύμα. Όλα δείχνουν ότι πρέπει να είμαστε τυχεροί. Μάλλον έρχεται ο Υπουργό. Υπουργέ, καλησπέρα. Στε... Άρχισα να θυμάμαι το, το παλιό μου το ρεπορτάζ. Το έχω κάνει με αρκετού υπουργού οικονομικών. Πάντα τυπικό. Στον δρόμο. Με το κράνο, στον δρόμο. <Το> Τα καλύτερα ρεπορτάζ. Κράνο, δεν φορά όμω. Και άλλα τέτοια. Υπόθηκαν. Ή, ήταν πάρα πολύ τυχερό. Βόητησε και για βαρβάρα σίγουρα τον Γιώργο Τόναφτιάμ. Το και μ, δεν το πίστευε ούτε ένα ούτε ο άλλο. Γιατί λέει και ο Βαρουφάκη: Δεν το πιστεύω. Όλα ήταν στημένα, το πλάνο, οι κάμερες, τα φώτα κανονικά δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πίστευε όμως ούτε ένα ένας ούτε άλλο άλλος ούτε και εμείς που το ακούσαμε. Αυτά συμβαίνουν εκεί στην Μαβίλιαν αν κάποιος έχει πίστη. Ναι. Αποστολή μου. Έλα μου. Είμαι συγκλονισμένο μόλι άψω το ηχητικό με την Ω, oh, ναι. Θα το σκύσουμε το μνημονιό και να υπογράψετε με αυτού. Δεν θα πιάνει το όποαιριο. Δηλαδή είναι φοβερό. Βλέπω την ένα μισέ πάνω σε ένα υγρόστρωμα, να σκίζει έτσι με τέτοια εδονικότητα το μυμώνιο. Αλλά αναγούλα είναι πάνω στο στρώμα το υγρό. Λε! Εδώ δεν δε μπορώ να κάνετε σε μια μέρι να σταθεί. Το λέω εγώ που έχει. Ούτε να στο καλά καλά δεν μπορείτε να μείνει σταθερό. Δεν γίνεται δουλειά. Κουνιά εσύ, κουνιέται άλλη μαλλισμένη, κουνιάτε και το στρώμα, δεν μπορεί να συντονιστεί. Και πρέπει να έχει και το νου τη μισχύς κανα μαζί με το μνημόνιο. Ναι, είναι η νέα έκφραση αυτή, τα έχω πει αυτά. Ε. Τώρα πια θα λέμε μισχύς κανα μνημόνιο, σιγά μισχύς κανα μνημόνιο, μισχύ κανας πόντος από το μνημόνιο. Ε. Ποιον ορίζω εγώ ω πλούσιο είναι σαν την ομορφιά. ορίζει η ομορφιά. Εγώ θεωρώ το ότι ο πιο πλούσιο άνθρωπο είναι αυτό που έχει αρκετό χρόνο και η ησυχία αρκετή για να μπορεί να σκέφτεται και να γράφει ποιήση. Κοιτάξτε, με έναν πλούσιο άνθρωπο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Βαρουφάκη. Τι, που έχεις και έχει 50 ως... ευρώ στην τράπεζα. Πιο πλούσιο άνθρωπο παίρνει αυτό που έχει απεριόριστε ώρε και διαβάζει ποιήση. Α, έχει χρόνο για ποιήση, σωστό. Ναι, ναι, ναι. Mm. Έρχομαι τώρα να σου πω ένα στιγάκι ενό ανθρώπου όταν τον ύπο στρατοδίκη να κάνει δήλωση μετανία, είπε εγώ δεν θα γυρίσω τον. Το Που έκανε εκατομμύρια χρόνια να σταθεί στα πόδια και να το γυρίσει να περπατάει στα τέσσερα. Το λέω αυτό για την τουρνέ που κάνει το λήψενο. Και είχε πει Αλλήμονο στον αυτόδουλο πολίτη, που φτασμένο στα έσχατα τη Ευπερπισία, παραδίδεται για να σωθεί στο έλεο του φού και στου νόμου των πλευτών. Κώστα Βάρναλισ. Έλαμε ο Βάρναλισ τώρα, ήξερε τι έλεγε. Δεν ήξερε ο άνθρωπο. Το είχε τώρα. Το ίδιο είναι, είναι ένα... άλλη συγκίνηση, παιδί μου, να βλέπει ότι το Ιράν δεν είναι τόσο μακριά τελικά. Το Ιράν είμαστε εμεί. Ζεσου ή Ιράν. Μπορεί να το λε εύκολα και δεν. Δίκιος βέβαια, δεν είμαστε βέβαια και σαν τις αναπτυγμένες χώρες Που αντί να στέκονται στην ουρά για μερικά ουστά Στέκονται στην ουρά για ένα iPhone, όχι Μπορεί, θα γίνουμε ανεπτυγμένη χώρα, δεν ξέρω Καλησπέρα Καλησπέρα, ακούσω Απόστολε Έλα φιλέ Αγόρι μου Μωράκι μου Αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς αυτή η Κρήτη Ή τα κάνεις μου Αμαλευθερωθή η Κρήτη Αμαλευθερωθή. Αντράκι μου, είσαι στην καρδιά μου, είσαι τσολιά στη ζωή μου. Καλέ, εσύ δεν είσαι πολύ αντράκι, όμως αλλά δεν πειράζει, πες μου. Για σένα γίνομαι ότι γουστάρεις. Θέλω να μου γράψεις Ο... πάνω σε μαχαίρι, μαντινάδα. Ευχαριστώ, θα στο πέψω πότε γουστάρεις. Θέλω μια χάρη. Τι θα Μίξ, κάνεις. Χωρίς... Εδώ και πέντε μήνε. Τι έχω κάνει? Με να ξεναχωρίσει πολύ. Πέντε μήνε είναι πολύ. Έκαμε μια εκπληκτική μαγειρική το Δεκέμβρη. Για δαντράκι μου δεν έκανε μια το Πάσχα. Να κάνω αρνί Το αρνί είναι πιο ακριβό. Τι να, εντάξει, μια γαλοπούλα δεν καταστρέφεις το αρνί. Τράκι μου, εγώ τον πέψω. Πες μου, πού και να πέψω εγώ. Με αφιέρωσα, σου πέψω ένα για πάρτι σου να το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 ξέρουμε, Καταλαβαίνει την πατάνα. Τρέχουν με τι λουμπουτένε εκεί να διαδηλώσουν. Χαλάει όλα οι κόκκινη από κάτω δεν έχουν χειρότερο. Δεν έχουν χειρότερο. Το άπλο το, το μάτι που χτυπήσει με τον κλόπνο να σκαλάσει το ρόλεξ το ψαρόκόκαλο. Για τέτοια είμαστε. Υπάρχει ένα τζαγκάρι, ξέρω έξω από τη λουμπουτέν, που ξαναβάφει τι όλε κόκκινε. Εδώ να έρθει. Εδώ που έχουμε προβλήματα. Mm -hmm. Να στραβοπατήσει σε καμιά λακούβα γιατί είναι και καθημερινό ο δρόμο στην Αθήνα. Να πατήσει σε μια λακούβα με το λουμπουτέν, να σου γυρίσει ο αστράγαλο όλου να κοιτάει πάνω. Mm -hmm. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Λέβε. Σκεφτείτε την αστική στην Τάξι φτιάξει κάτι, α. βάλτε να τα ρωτάν. Λοιπόν τώρα θα φύσεις να πω κάτι ας. να πεις και εσύ. Δεν είναι αυτή η κετάκι παιδί μου, αυτή έτσι όπως έχει γίνει είναι είναι αυτή η στικιτάκι. Αυτό ήταν να πεις και εσύ άφινε κάτι τάξει να μάλλον, κάτι μυρίζομενα. <Τι> Για σκληρά αυτού του τρει μήνε. Έχει τα κασόσα. Κατ Κατό δεκάδε. Κατό σα εκεί θα γίνω από Μια μου λένε μου Μια Τι θέτε. Άλλη μία διαπραγμάτευση. Ε, μορφή διαπραγμάτευση, ώστε αν έρθουμε στα πολύ δύσκολα να την χρησιμοποιήσουν αυτή που πρέπει. Έχουμε του υπουργού, πάντα του είχαμε στα παράθυρα να μιλάνε με Το βλέπουμε και τώρα με την πρώτη φορά αριστερά, Είναι οι του ΟΑΕ απολυμμένοι αλλά δεν έχουν τακτοποιηθεί θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και στο άλλο παράθυρο στο παράθυρο του Στάρ όλα αυτά πριν λίγη ώρα είναι ο Κατρούγκαλος Προεκλογικά υπήρχε η δέσμευση ότι όσοι έχουν κερδίσει πρωτόδικα δικαστικές αποφάσεις δεν θα συνεχιστεί η αναστολή Και οι μη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και θα εκτελούνται κανονικά. Και αυτό υπάρχει και στο πρόγραμμα των 100 ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν συναντηθήκαμε μαζί, δεν σα είπα ναι. ότι η δική μου θέση αρχή είναι ότι οι δικαστικέ αποφάσει θα εκτελούνται εφόσον είναι τελεσίδικες και ότι όποιος καλύπτει πάγιε και διαρκεί ανάγκε θα βρεις και δουλειά στο δημόσιο χώρο. Το... Όχι, το εφόσον είναι τελεσίδικε, κύριε Κατρούγκαλε, το λέτε τώρα. Εγώ ποτέ δεν είχα πει κάτι διαφορετικό. Ποτέ. Στη συνάντηση που είχαμε μαζί, δεν είχατε πει κάτι διαφορετικό δηλαδή. Ε, φυσικά και δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Φυσικά και αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και αυτό που έλεγαν όλοι. Ακούστε, είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δε, δε, δεν αρχής. είναι το θέμα ότι τσακωνόμαστε εμεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί είμαστε το θύμα του τσακωμού του προεκλογικού ΣΥΡΙΖΑ το με το μετεκλογικό ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, κύριε έχουμε να το δούμε λίγο λογικά. Εσεί μου λέτε τώρα να τελεσυδικήσουμε. Τη στιγμή που οι καθαρίστριε έχασαν από τον Άριο Πάγο και τι επιστρέψατε, Δεν, δεν είναι δικαστικό το πάγο. θέμα, δεν είναι πολιτικό το πάγο. θέμα. Η υπόθεση των καθαριστριών είχε αναβληθεί για τον Οκτώβριο στον Άριο Πάγο. Η υπόθεση των καθαριστριών δεν αφορά συμβασιούχου ορισμένου Θέλετε χρόνου. Θέλετε να μου πείτε εσείς, ότι οι καθαρίστριε δεν έχασαν στον άριο, άριο Πάγο. Αορίστου. Δημιουργούνται διάφορα και είναι και. Λογικό, ένα απόσφασμα ζωντανού διαλόγου, όλες ακούσαμε. Σε άλλο παράθυρο, το Ρόγια Κουμάτος είχε να, κάνει, να καταθέσει, να φέρει στο δημόσιο διάλογο, να καταθέσει στοιχεία για πολύ συγκεκριμένη ροζ σχέση. Εγώ δεν είπα ποτέ, και η Διάρμοκη δεν είπε ποτέ, ότι η Μέρκελ το τι καλή είναι, ο Τσίπρας θα έλεγε, όταν πήγε και η φιλότσαν και μπήρανε και 10 λεπτά μόνος, ξέρω τι κάνανε. Ελάτε τώρα, ελάτε τώρα. Τι Τι εννοείς? Προχωρήστε! Όχι, προχωρά προχωρώ καλύκα, έμεινα 10 τα μόνοι τους! Προχωρήστε. Ναι ή όχι! Ναι. Όχι, και ρωτάω! Θέλει να ξέρει τι ακριβώς έχει γίνει και είναι τα 10 λεπτά μόνοι τους αποδεικνύει πάρα πάρα πολλά στο μυαλό πάντα του Γεράσιμου Γεκουμάτου Ναι! Το Έλα! Γεια σου! Είμαι φίλος του Κώστα! Ποιος είναι ο Κώστας? Καλή ερώτηση. Ο Α, τι κάνει. Τι κάνει, εσύ. Καλά, καλά. καλά Κάτι μου είπε, Θέλει να ρωτήσει για συναγερμό. Θέλω συναγερμό, ναι, φοβάμαι. Φοβάσαι Λοιπόν, πες μου, τι σκέφτεσαι. Σκέφτομαι ένα συναγερμό που να κάνει μπιου Τι να σκέφτομαι. Σε τι πράγμα είναι αυτό. Είναι κατάστημα, είναι. Τι, τι είναι. Άνθρωπο. <χει> θέλω να βάλω στη γυναίκα μου, δεν την εμπιστεύομαι τίποτα. Πάντα την παραβιάζουν εκεί κάτι κατημά και τη βλέπω μετά χαλασμένη και παραβιασμένη. Εύκολο είναι αυτό. Α, ναι. ναι, πολύ εύκολο. Πώ θα γίνει να μην το καταλάβει. Πώ θα γίνει να μην το καταλάβει. Εγώ θέλω να βάλουμε και έναν ανοιχνευτή κοιλότητα. <χει> δηλαδή, όταν <χει> πάει ο άλλο <χει> εκεί στην κιλότα κοντά, <χει> να βαράει αυτό. Και αυτό γίνεται. Α, αλλά, αλλά δεν πιάρισε στρίγνου, μόνο σε κιλώτε. Σε κιλά, δεν φορά γυναίκα μου στριγρίγκ, δεν την αφήνω. <χει> Για να μην προκαλεί. Σωστό, <χει> σωστό. Στην κοιλότητα, εκεί στην κιλοτάρα να πάρει ένα πράγμα, δεν ξέρω διακριτικό. Κρυφέ κάμερε υπάρχουν. Βάλε και κάμερα. Ε, ο, κάμερα τώρα δεν μπορούσα... Να πάει ο άλλο να κατεβάσει, τσουπ και ρατά να σε χτυπήσει. Να σε καταλάβει ο Λεκίτ, Γιανάνθρωποι, εγώ να σου σκοτώσω. Τσακίδευε email στο, στο κινητό. Ναι, email στο κινητό. <laughs> να το καταλάβω εγώ, να πάω εκεί, τσουπ, λείψαν ο τύπο. Προσκίνημα. Τι <laughs> ωραίο χάρο. Για πε μου. Ε, <δεν> τάπα. <laughs> Πέ, πέρα από αυτό Είναι και το σπίτι, είναι και στο σπίτι θέλω να βάλουμε. Ναι. Αλλά δεν θέλω να κάνει το κλασικό θόρυβο αυτό που σπάει τα νεύρα. Και... Δεν υπάρχει άλλο ήχο. Να βάλουμε να χτυπάει ένα τραγούδι, ρε παιδί μου. Και αυτό γίνεται. Να μην χτυπάει αυτό το ήου, ήου, που σηκώνει όλη η γειτονιά, κάτι και λίγο. Να παίζει καζατζίδι. Καζατζίδι, καζατζίδι, <laughs> <το> αγριολούλουδο. <laughs> δηλαδή θα ακούω εγώ αγριολούλουδο, θα καταλαβαίνω. Μ' αγκά στο σπίτι. Νο νομίζω ότι δεν θα μιλήσουμε σοβαρά ποτέ. Ε. Ο κόστο γιατί σέστειλε εδώ για να μιλήσουμε σοβαρά. Ας... Δεν μου το διευκρινίζει, δεν το διευκρινίζε, μιλήσαμε καθόλου. Κακός, κακό. Πάρε, πάρε να μιλήσει με κάποιον οίκο, μόνο. Έμα, έλα, <laughs> να σε καλά. Ακούω όλα αυτά που παίρνουν το τηλέφωνο και λένε για την Αγία Παράγη, το και το σκύνο κτλ. Εγώ έχω ευχαριστήσει ένα πράγμα. Τι. Ωτι η Αγία Βαρβαρά έχει κάνει άνω κάτω όλου του άθεου. Του έχω ευχαριστηθεί, ψυχή μου, τσέχει πληγώσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό να λέμε και τα καλά, έχει ατρέψει και τόσου ένθεου. Μα, χα, μα κα, μεγάλη χάρη τη, εγώ πήγα προσκίνη έχω... σε αυτήν εσεί που πήγατε και προσκινήσατε. Να, εσεί είχατε κάτι. Γιατί να, πρέπει να προσκινήσω για να έχω κάτι. Όχι, λέω, πήγατε προληπτικά. Είναι η προληπτική ιατρική που λέμε. Αχ, ε, δεν καταλαβαίνετε γιατί δεν έχετε τη θεολογία μέσα σα. Μέσα ε, μου δεν την σώμα... έχω, δόξα του Θεό. Λοιπόν, δεν πα μόνο, μόνο κάτι. Οξίμωρο, ε, τότε δεν έχω τη θεολογία, δόξα του Θεό. Σωστό. Αλλά Έχω μια απορία. Είναι... Η Αγία Βαρβάρα. Γιατί γιατρεύει μόνο τον καρκίνο. Τόσο σπαθίσεις μόνο τον καρκίνο. Δεν δεν γιατρεύει μόνο τον καρκίνο. Γιατί τον ήθελα στον Άγιο Σάββα μόνο. Την έχουμε ορίσει σαν προστάτη τον καρκινοπαφών. Καινο... Και αντίρα μπορεί να... Εντάξει, γιατί δεν έχω το Θεό μέσα μου. Κατάλαβε. Κα... Είναι αυτό που λέμε δεν έχω το Θεό μου. Λογικό, το δέχομαι. Λοιπόν, γιατί ασχολείστε τόσο πολύ. Συλέφουμε Βαρβάρα, θα κάνει, Ζηλεύουμε. για του πίσους, εσείς γιατί ασχολείστε. Είναι με... το κίνημα η... των που θέλουν και αυτοί να λείψαν, να προσκυνήσουν και να μην είναι άγιο, να είναι ένα άλλο λοιπόν, κάτι. είναι δικαίωμα, να είναι άπιστοι, να Για να μην μη σα ενδιαφέρει εσά τι κάνετε, είναι δικό σα θέμα. Είσαστε άπιστοι. Είναι δικό σα θέμα αυτό. Εγώ που το θέλω, γιατί να μην το κάνω. Καλεκάτω. Τι σα ενδιαφέρει εσά, καταλαβαίνω. Αλλά δε αυτό που στο κάνει, γιατί ε, στο κάνει. Αυτό δε. Εγώ ε, σου είπα να μην το κάνει, κάτω. Εγώ θέλω να έρθει. Καλεκάτω. Να αγοράσει και στα σταυρουδάκια απ' έξω σε εκείνου του πάγου που στείλονται ξαφνικά. Να παρακολουθήσει και την περιφορά, την τουρνέ εντό Αθηνών και εκτό. Κοιτά, γιατί δεν με το κάνει. Εγώ δεν αγόρασα τίποτα. Δεν θα αναγκάζει να αγοράσει τίποτα κανέναν. Κακό. Εντάξει. Κακό. Λοιπόν, λοιπόν, και λοιπόν, τηλεόραση, δεν σε αγοράζει να αγκάζει Γιατί τα βάζετε με τηλεόραση. Τον καπιταλισμό διεύτε. που σε κάνει, σου βάζει το μικρόβιο με σπίτι και πα και αγοράζει. Καλά Σε ανάγκασε κανεί, κανεί. πιστεύετε, εκεί το κάνετε. Λοιπόν, να μην σα ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλο ο κόσμο. Κοιτάξτε τη δουλειά σα και αφήστε μα ήζυχου. Δεν έχει κάνει η Ορθοδοξία τίποτε. Δεν έχει κάνει κακά, κακό στον κόσμο. Πώ, πώ, πώ. Πε το πάλι αυτό γιατί δεν ακούστηκε καθαρά. Τι δεν έχει κάνει η Ορθοδοξία. Δεν έχει κάνει κακά σε Όχι. Τι διδάσκει, τίποτα άλλο. Ναι, εντάξει. Κοιτάτε τη δουλειά σας. Η περισσότερη πόλεμη, η περισσότερη φόρη. Πάμε να δούμε. Να σε καλά. η επόδυνη συμφωνία ναι. είναι η σκύλα και αν η χρεοκοπία είναι η χάριβδη ναι. εγώ είπα ότι θα περάσουμε ανάμεσα. Μπράβο! Ο Στρατούλης είναι αυτός ο οποίος περιγράφει τι ακριβώς θα συμβεί αν όμως ο ένας είναι η σκύλα και ο άλλος είναι η χάριβδη δεν είναι και σίγουρο ανάλογα πως θα Το βλέπει κανεί και πώ θα το τοποθετήσουμε και ποιον μύθο θα δανειστούμε. Ε, μαζί με όλα αυτά που ακούγατε πριν με το λαό και τον αποστόλιο εκεί που τσακωνόταν με τι ακροάτριε, να βάλετε ότι σήμερα η ιερέα μοίρασε και τα ευλογημένα στυλό. Πήγαμε ένα καλάθι εκεί σε ένα σχολείο που ήταν και έδωσε τα ευλογημένα στυλό και έγραψαν τα παιδιά τι εξετάσει με τα ευλογημένα στυλό. Προφανώ όλα αυτά τα παιδιά στο εξεταστικό κέντρο. Κάτι πρέπει να κάνει το Υπουργείο Παιδεία. Γιατί εδώ είναι αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν είχαν στυλό ευλογημένα όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσει σε όλη την Ελλάδα, μόνο σε κάποιον σχολείο, Οπότε δημιουργείται ένα πρόβλημα αξιοκρατίας, ισότητας, ισονομίας και προσθέστε και άλλες λέξεις. Μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ε, πώς θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα να ακούσουμε έναν ωραίο διάλογο με το ΚΟΠΕΠΕΜ. ΚΟΠΕΠΕΜ έγινε μεταξύ του Λεουτσάκου από το ΣΥΡΙΖΑ και της Μπαλού από το ΚΟΚΟΕΜ. Διαλέγουμε δηλαδή τι χρώμα έχει φτώχεια. Εκεί που θέλουμε να κάνουμε επικοινωνιακό παιχνίδι, δηλαδή να πούμε οι 300 πινάνε και πολύ σωστά τους προσλαμβάνουμε, αλλά οι άλλοι 500, οι άλλοι 400 δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή. Από πού και πού, από πού και ως πού. Συγχωρείτε δηλαδή, είναι αυτό Κύριε αριστερό, Λέτε, δηλαδή. Σχόλιο. Μισό αρκετό, κυρία για να προχωρήσουμε, ναι. Νομίζω mm. ότι η κυρία Μπαλλου βλέπει τα πράγματα από τη μία γωνία. Μην απαντήσεις την πάλη, για το και πρόβλημα. Στρίβει κιόλας. Και το στρίβει κιόλα. Πες για το, το πρόβλημα, στρίψιμο, κύριε Λουτσάκου, σα παρακαλώ, μιλάτε καλύτερα. Γιατί Είναι η ειδικότητά σα το στρίβιν δια του Συνεχίζει. Νομίζω ότι στρίβετε Στρίβεται από τα προβλήματα, κυρία Μπαλλου. Και δεν μπορείτε να το κάνετε. τα προβλήματα. Είστε Μαζί να τα λύσουμε. Γιατί δεν ψηφίσατε Τρο... Σα ρωτώ όχι να κρυβόμαστε μαςτε όχι να Γιατί ψηφίσατε την όλοι... για για σα... τα πούμε Γιατί π... δεν ψηφίσατε την τρόπο για το κουκουέ το λεμονιμοπείσι τι να έρθει μαζί είναι μαζί μαζί Πάρτε το μαζί στην κυβέρνηση στη <συνή> <συνή> <συνή> <συνή> Για να προσλάβετε αυτούς που είναι να, στη να στην κυβέρνηση Να γίνει το μέτωπο πιο ισχυρό <συνή> <συνή> <α, α, συνή> Μαζί <μάζι συνή> με τον καμένο Για να χορεύουμε με τους ποιο θα χορέψει ποιο θα χορέψει δεν είμαι τροπολογία του <συ> Να μονιμοποιηθούν όλοι εργαζόμενοι ψηφίστε το, το καταθέσαμε στη Βουλή γιατί το ψηφίζετε ε, α... το κούπεπε που λέει εδώ η Μπαλού δεν ξέρω αν το έχετε δει ε, αξίζει να το δείτε, θα το έχουμε και εμείς στην Ελληνοφρένια το βράδυ η οποία ξεκινάει 10 και μισή από σήμερα νέα ώρα μετάδοσης, λίγο πιο αργά Είναι ο Κοτζιάσο ο υπουργό εξωτερικών που βρέθηκε με του άλλου υπουργού εξωτερικών του ΝΑΤΟ, οι φωνιάδε των λαών, ξέρετε, οιλικοσυμμαχίε και όλα τα υπόλοιπα, και χορεύανε τόσο αρμονικά με πρώτο όμω και πιο ζωντανό και το, η, την ψυχή τη παρέα πάνω εκεί στην σκηνή. Το δικό μα υπουργό, τον αριστερό, τον Νίκο Κοτζιά. Ενώνουν τα χέρια και τραγουδάνε ε, τραγούδι ειρηνικό και με συμβολισμού διάφορου, την ίδια ώρα που αυτοί οι υπουργοί έχουν βάλει υπογραφέ για να σκοτωθούν πεδάκια γυναίκες, να φύγουν άνθρωποι από τις περιοχές τους να έχουμε έντονα προσφυγικά κύματα. Γενικώς κάνουν έχουν κάνει με τις υπογραφές τους πριν τραγουδήσουν και μετά το τραγούδι ότι κάνει ένας κοινός δολοφόνος μόνο που υπάρχει μια διαφορά το κάνει σε μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερο αριθμό. Αυτό ακριβώς ήταν το κουπεπέ που εννοούσε η κυρία Μπαλού. Θα πάμε κατευθείαν στο λαό. Εδώ σας απο... αποχαιρετούμε Γιατί φτάσαμε στο τέλος Ακολουθεί μαγκαζίνο βεβαίω Με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατέρινα Ακριβοπούλου Εμείς τηλεοπτική Ελληνοφρένεια Δέκα και μισή το βράδυ στον Αλφα Αμέσω μετά Γιάννης Βαρουφάκη στον Ενικό Γεια σα.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 Πιστερά, αριστερά, δηλαδή. Αριστερά. Γα... Και βγαίνει και ο Μέγιστος μισοτάγηση και τον υποστηρίζει. Περιμένει αυτός ο να δε Δεν έχει ανάγκη, που... μην ανησυχεί, δεν έχει ανάγκη. Έχουν πέσει τα κατάλληλα τηλεφωνήματα και απειλέ στον τζίπρα να μην τον αλλάξει. Άστα, μην ταφώνα. Και ο φαντάζεσαι τι είπε. Ρίξει, ρίξει, θα τον ρίξω, θα τον ρίξω εγώ. φάω και... τον Μετά νερό στα μούτρα, ξύπνησε, δεν έγινε ποτέ. Για μένα ξέρει, γιατί πρέπει να πέσει ο στουρνάρας. Μόνο και μόνο που Γι αυτό πρέπει να πέσει. Γιατί, Κακό είναι το δεν ταιριάζει με μας με τα αριστερά. αυτό σου λέω. σε σας που στα αριστερά α πούμε ταιριάζει η φωτογράφηση της Τσιπούρας κάτω από την Ακρόπολη καλύτερα. αυτό. εντάξει. να τα χαίρεστε. Ένα πρέπει να παραδεχτεί πάντω. Ποιο. Αυτή η κυβέρνηση σα έχει φάει λαχανό. Γιατί. Στι τρολιέ, τη σάτυρα, τι στοχέ. Όχι, δεν του στοχά, δεν του στοχά. Ε... Χαίρομαι όμω. Ε... Χαίρομαι για να έχουμε κι εμεί λόγο ύπαρξη. Εδώ μιλάμε, θα πρέπει να κάνετε διπλέ σορέ. Αυτά που βγάζουν αγίε βαρβάρε, κόκαλα. Τι να πει, δεν δε, δε υπάρχει μνημόνιο. Δε, δε, δε, δε, δε. Ό,τι και να σκεφτεί. Οι προηγούμενοι εντάξει. Έχουν και ένα προϋπηρεσία, μια προπηρεσία, φαίνεται. Βέβαια ότι είναι χάλια. Αλλά αυτή τέτοια πράγματα. Δεν μου λε αυτή η δεμπέλη σε πόσο θα ακούσεις στον ελληνικό λαό. Όσο και πριν, τι εννοεί. Δεν μου λες, εσύ πώ πληρώνεσαι με τι διαφημίσει που παίρνει το κανάλι, δεν πληρώνεσαι. Δεν μπορώ να πω. Ε... Παίρνω και μαύρα λεφτά από το κόμμα. Γιατί να παίρνει διαφημίσει σερ τέτοιε πόσο την πληρώνει ο ελληνικό λαό. Και η Άννα μησέλι θα μυμώνια. Και η Άννα Μισελ. Τα Αντί να σκίσει πάνε... κανένα λευκό που καμισάκι από αυτά που έχει, να σκίσει ένα μπότοξ, να σκίσει κάτι άλλο πιο φεντζή. μνημόνιο που το σκίζουν όλοι. Κάτι πρώτα κάνει, παιδί μου, κάτι καινούργιο. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω, δηλαδή. Οι αισθητή θέλουν μάτι, έχουν χημικά. Και οι δεξίδια δηλώνουν. Αυτό ακριβώ. Υπογράφεις καλύτερα μνημόνια Ε, καλύτερα, είναι διαφορετικά, είναι τα αξιοπρέπειας Σας Είναι σαν... τα αναξιοπρεπή και τα αξιοπρέπειας Θα εξηγήσω ρε Και ο είμαι. είμαι. Είμαι λίγο yeah. τη πλαγία σου του, τη τεθλασμένη που λέμε. Είχα, με βάλες στο τέλος και μόλις είπα, εμείς οι με έκοψες, ναι, δηλαδή, όσοι δεν συμφωνούνε με τα Κομούνια και το ΣΥΡΙΖΑ, για τους υπάλους, Πρέπει δηλαδή να μην μας βγάζεις. δεν κατάλαβα ρε φίλε. Πρέπει όλοι δηλαδή να λέμε να πάνα δουλέψω όπου, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που εσείς, πια ο και σας και με το παραμικρό, τι θες? Σεκόψα, yeah. ναι. Πήγαινε Καίσθα, κάτω στους στις σολιάδες να διαδηλώσει μαζί με τους πορτοσάλτιδες και του μπουμπούκους Καλό ο θέλει να μπει να στο δημόσιο να πληρώνεται το δημόσιο. Δεν να τους πληρώνουμε. με ποιον βρε καραγκιώσει. Με αυτούς που βάζεται εσεί το δημόσιο τέσσερα χρόνια, αντίθεση με ποιου. Να σου πω δουλεύουμε να για να του να πάνε να και να βρουν δουλειά. Δηλαδή εσύ να πληρώνεις μόνο με για παιδιά, Κανένα κοπρίτι δεν πλέον Τώρα costs, πια, που ο στα πράγματα Κινέα Đη... Δημοκρατία αυτά λέει τώρα Τώρα δεν τα δέχονται, ότι τα έχουν κάνει επί Δεν το λέει κανεί. Άκου μου ρε μά**α Άτε φ... ρε μ θα μ μου μιλήσει κιόλα, δεν τρέπεσαι Και να το βγάλεις στον αέρα, γιατί αν δεν το βγάλεις Δεν θα σου χαραμιλήσω στο λέω. Δεν μου κάνει τέτοιο πράγμα Bandiera za triumfera, bandiera za triumfera, E vivo socialismo e la libertà. Venceremos, hasta la victoria siempre. <laughs> Θα σκεφτούμε ώστε να κερδίσουμε. Θα σκεφτούμε ώστε Θα γίνουν όλα να Για Θα σκληρά ώστε να κερδίσουμε. Θα cori spaterra che cara Internazionale che torna nei